για την αγορά Χαλκού Μουσική τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Χοροπούλης ανακάλυψα πως δεν υπάρχει επαναλήψη και το επαλήθευσα επαναλαμβάνοντάς το με όλους τους πιθανού τρόπους Σερέν Κιρκεγκόρ, η επανάληψη. Εσύ, ηθοποίε, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα την τέχνη της παρατήρησης να κατακτήσεις. Σημασία δεν έχει πως φαντάζεις στη σκηνή, αλλά τι έχεις δει και τι σε μας μπορείς να δείξεις. Ό,τι αξίζει είναι να μάθουμε τι ξέρεις. Θα σε παρατηρούμε για να δούμε αν σωστά έχεις εσύ παρατηρήσει. Όμως εκείνος που παρατηρεί τον εαυτό του μοναχά ποτέ του δεν μπορεί τους ανθρώπους να γνωρίσει. Για τούτο τη σα πρέπει να την αρχινίσετε ανάμεσα στους ζωντανούς ανθρώπους. Πρώτο σχολείο σα να είναι ο τόπος της δουλειάς σας... το σπίτι σας... η γειτονιά σας... και ο δρόμος... το λεωφορείο... τα μαγαζιά... εκεί παρατηρήστε τον καθένα... τον ξένο σαν να ήταν γνώριμός σας... τον γνώριμο σαν να σας ήταν ξένος... κοιτάξτε... κίνον τον φορολογούμενο... δεν μοιάζει μόλις τους άλλους... που τους φόρους τους πληρώνουν... και στους πληρώνουν όλοι του γκρινιάζοντα. τούτη την ώρα μάλιστα... Δεν μοιάζει ούτε με τον ίδιο τον εαυτό του. Και ο ταμείας που τους φόρους παίρνει... είναι στα αλήθεια αλλιώτικο από εκείνον που πληρώνει. Όχι μονάχα φορολογείται και ο ίδιος... μα έχει τόσες άλλε ομοιότητες με αυτόν που πιλατεύει. Και ο φαντασμένος ο πελάτης είναι μονάχα φαντασμένος... ή μήπως και γεμάτος φόβους και αγωνίας. Όμως η μηπω και γεματος φοβους και αγωνιας ομω η ατολμη γυναικα δεν έχει ποδήματα για το παιδί της. Πόσα βασίλεια δεν κατακτήθηκαν με την κουρελιασμένη τόλμη της. Δέστε, κι άλλο παιδί προς μένει. Κοίτατε τη μάτια του αρρώστου, σαν του λένε πως δεν θα γιατρευτεί ποτέ, μα πως θα γιατρευόταν αν δεν ήταν αναγκασμένος να δουλεύει. Κοιτάξτε πως περνάει τους μήνες που του μένουν, φιλομετρώνται στο βιβλίο που λέει πώ μπορεί να γίνει τόπο ζωή η γη μα. Και μην ξεχάσετε τις εικόνες στην οθόνη και τις εφημερίδες. Δέστε πώς περπατάνε και μιλάνε οι δυνατοί που τις μοίρασα στα νήματα, κρατάνε στα σπρά του χέρια τα νελέητα. Αυτούς, κοιτάχτε τους προσεκτικά. Και τώρα, φανταστείτε το κάθε τι που γίνεται τριγύρω σας, όλο ετούτο το αντιπάλεμα, σαν γεγονότα ιστορικά. Γιατί έτσι πρέπει να τα δείξετε στο θέατρο. Και τούτο ακόμη που τώρα γίνεται εδώ πέρα μπορείτε σαν εικόνα να το δείτε. Πώ ένα συγγραφέα εξόριστο σα μαθαίνει τη παρατήρηση την τέχνη. werden <Τοί> bezahlen Είδα και έπαθα να φτάσω στο στούντιο, γιατί ακόμη μια φορά επικρατούν ακραία καιρικά φαινόμενα, όπω ονομάζουμε τα αποτελέσματα της μόλυνση, είτε της ειδικότερη της δική μα, τη Ολυμπιακών Διαστάσεων, είτε της γενικότερης. Και έτσι είχα όλο το χρόνο να σκεφτώ τη θλιβερή κατάσταση κάποιου που κινείται μέσα σε μια μεγάλη πόλη. Πράγμα που αποτελεί και υποχρέωσή μου, άλλωστε, διότι ω γνωστόν ένα διανοούμενο ή φιεσδήποτε συνθήκε είναι υποχρεωμένο να στοχάζεται ει βάθο. Έτσι, επειδή δεν προλάβαινα λόγω άγχου να σκεφτώ κάτι πρωτότυπο, αναπαλαίωσα σκέψει που είχα ξανακάνει υπό εντελώ διαφορετικέ συνθήκε και οι οποίε ε, συνοψίστηκαν καλύτερα από ό,τι τα εγώ από κάποιον άλλον που το βιβλίο του διάβαζα προκαιρού και ο οποίο έλεγε ότι κατά παράδοξο τρόπο. Όσο απλώνεται η έκταση την οποία καταλαμβάνει η Μεγαλούπολη, τόσο λιγότερο μπορούμε να ζήσουμε ως πολίτες μέσα σε αυτή την Ιωνή πόλη. Είναι μια καταστατική σχιζοφρέμεια, η οποία μας θέλει να κινούμαστε σε συνθήκες πόλης, αλλά να μην απολαμβάνουμε αυτό που ήταν η ιδρυτική συνθήκη της πόλης, δηλαδή τη δυνατότητα της συνύπαρξης, της επικοινωνία και της αποκοινού αντίδρασης. Αυτό τώρα, όλος παραδόξος έχει άμεση σχέση με το πρόβλημα της τέχνης, το οποίο προγραμματικά απασχολεί αυτές τις εκπομπές. Και γιατί. Γιατί η νόθευση την οποία έχουμε παρατηρήσει σε όλα τα πεδία τέχνης, έχει αποκορυφωθεί και έχει λάβει ακραία μορφή, διληματική σχεδόν, στην πάλε ποτέ τέχνη που ονομαζόταν αρχιτεκτονική. Και ακόμη περισσότερο στην άτυπη εκείνη αλλά ουσιώδη τέχνη, την συνυφασμένη με την αρχιτεκτονική αλλά κάποτε και με τη γλυπτική και με άλλε μορφέ τέχνη, η οποία ονομάζεται πολεοδομία. Πράγματα τα οποία παραμένουν ζεσκοτισμένα αν ασχοληθούμε με τη λογοτεχνία ή με τη μουσική ή με το χορό, αποκαλύπτονται εάν στρέψουμε το βλέμμα μα στην αρχιτεκτονική ή στην πολεοδομία. Εάν προσυλλοθούμε στον νηστό τη πόλη μέσα στον οποίο κινούμαστε γιατί εκεί ακριβώς ό,τι θεωρείται καλλιτεχνικό, προσθήκη, διακόσμηση, εκείνο ακριβώς είναι που ουσιαστικά αναδιοργανώνει το βίο της πολιτείας έτσι ώστε να μας τον κάνει αβίωτο. Και ό,τι θεωρείται απλώς διεκπαιρεωτικό, αυτό στην ουσία έχει απορροφήσει μέσα του τις εντάσεις εκείνες τις οποίες άλλοτε αναμέναμε να αναδείξει η τέχνη. Είναι σαν μια κλεψίδρα να έχει έρθει το πάνω κάτω. Όλοι θυμόμαστε τα κάγκελα με τα οποία κάποια στιγμή γέμισαν τα πεζοδρόμια της Αθήνας. Αυτά τα κάγκελα λοιπόν... Είχαν μια λειτουργία, δηλαδή να μην μπορούν τα αυτοκίνητα να ανεβαίνουν στα πεζοδρόμια και είχαν και μια διακοσμητική λειτουργία. Ομόρφαινε η πόλη. Πηγαίναν πακέτο με τα συντριβάνια ή με διάφορα έργα τέγνη στο κέντρο της πόλης. Στην πραγματικότητα ήσαν ένα είδος περίφραξη του πλήθους που κινείται με στην πόλη. Ήσαν ένα είδος αντίθετων οδοφραγμάτων τα οποία υψώθηκαν για να μην μπορεί ο κόσμο να κατέβει στους δρόμου όταν αυτό θα κριθεί απαραίτητο, ή ένα είδο καταστολή μεταμφιεσμένη σε διακόσμηση. Πράγμα που ήταν υπερβολικά έκδηλο όταν έγιναν οι περίφημε αντιπολεμικέ διαδηλώσει, όπου ένα τεράστιο πλήθο προσπαθούσε να συνοστιστεί έξω από τη Μεγάλη Βρετανία, Φερρυπίν, ανάμεσα στην είσοδο και στα κάγκελα. Με κίνδυνο, εάν γινόταν οτιδήποτε, εάν σπρώγνονταν ελάχιστα οι άνθρωποι. Να σκοτώνονταν. Εκεί λοιπόν η λειτουργία ήτανε προφανώς άκυρη. Τίποτα και κανένας δεν εμποδίζει τα αυτοκίνητα. Πληθαίνουν και κατακτούν το χώρο. Η πραγματική λειτουργία είχε κρυφτεί πίσω από τη διακόσμηση. Άλλο παράδειγμα. Το κύμα εκείνο κακογουστιάς, το καμωμένο από φημαί γυαλί το οποίο σαρώνει την κηφισίας. Γιατί. Είναι θέμα γούστου, είναι θέμα αλλαγή στυλ έτσι για να ανανεώνουμε την όρασή μας. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα είδος διαχωριστικής μεμβράνης η οποία εμποδίζει όσους βρίσκονται μέσα σε αυτούς τους φημαγιάλινους κλοβούς να αντιληφθούν ότι έξω τους υπάρχει κοινωνία και εμποδίζει αυτούς που κυκλοφορούν έξω να αντιληφθούν ανθρώπινε υπάρξει, οι οποίε την ίδια εκείνη στιγμή Εργάζονται, ταλανίζονται, ζορίζονται ή παράγουν. Πρέπει ο κόσμος περπατάει στους δρόμους απλώς να πηγαίνει κάπου και ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται μέσα να βρίσκεται σε κατάσταση παραγωγικής ακινησίας. Συνολικά, λοιπόν, το στυλάκι, το διαχωρισμένο στυλ, κρύβει το αντίθετό του. Κρύβει την βαθύτατη λειτουργικότητα μιας ψευδοτέχνης η οποία έχει στραφεί εναντίον του φυσικού αποδέκτη της και έχει ήδη αποσπαστεί από το φυσικό παραγωγό τη και έχει μετατραπεί σε βιομηχανικό προϊόν. Αυτό που καμώνεται το προσωπικό γούστο είναι η νόρμα ενός συλλογικού υποκειμένου που διοικεί πολυεθνικές. Αυτό που καμώνεται το στολίδι είναι σειρματόπλεγμα και κατά αυτό τον τρόπο μπορούμε πια να αρχίσουμε να καλλιεργούμε ένα είδος καχυποψίας που θα το επεκτείνουμε και στις άλλες μορφές τέχνης, όπου η αποτελεσματικότητά του, η λειτουργικότητά τους δεν είναι άμεση, δεν είναι προφανής και επομένως και το κόλπο συσκοτίζεται. Η διακοσμητική κρούστα είναι παντού, σε όλε τις τέχνες, ίδια. Έχει την ίδια λειτουργία, έχει το ίδιο φαινακιστικό, ας πούμε, αποτέλεσμα. Όμως υπάρχουν τέχνες για τις οποίες η μυθολογία λέει πως συμπίπτουν με την κρούστα τους. Υπάρχουν τέχνες που είναι μόνο λόγια ή μόνον ήχος. Καμιά λειτουργία τους, κοινωνική ή άλλη, δεν είναι προφανής. Εκεί, λοιπόν, είναι πολύ δυσκολότερο να διαχωρίσεις τη διακοσμητική κρούστα, γιατί κανείς δεν τη διαφημίζει ως διακοσμητική. Τη διαφημίζουν ως την ουσία της τέχνης. Εκεί πέρα είναι πολύ πιο δύσκολο να αποκαλύψει το κάγκελο και το φημέ τζάμι και αυτό που κρύβουν, γιατί το κάγκελο και το φημετζάμι εδώ, μεταφορικά μιλώντας, είναι υποτίθεται όλη και όλη η τέχνη. Κι όμως παραμένουν κρούστα, παραμένουν διακριτά και λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, ως μέθοδοι ανακατασκευής του κόσμου πάνω σε ψευδείς βάσης. Με βάση αυτό το δεδαλώδε σκεπτικό και περπατώντας με την πόλη αρχίζω πια να γίνομαι υπερβολικά καχύποπτος απέναντι σε οτιδήποτε μου πλασάρουν ως υπερβολικά καταφανώς ποιητικό έτσι όταν κάποιος δεδηλωμένα ποιητή δίνει μια συνέντευξη, Φεριπίν και δεν λέει όπως λένε όλοι οι χριστιανοί αυτού του κόσμου Ό,τι ξέρετε ζω εκεί και ζορίζομαι Έχει σκουπίδια Έχει αποξένωση Έχει θλίψη Ή αν είναι ρατσιστή μπορεί να προσθέσει Έχει ξένους Δεν λέει τίποτα από όλα αυτά Λέει όμως ότι βγαίνω Και μ' αρέσει που είμαι εδώ Γιατί μαζεύω από κάτω πεταμένη ανθρωπότητα Το παράδειγμα είναι αληθινό Το διάβασα Λοιπόν η απάντησή μου σε αυτό είναι ότι αυτός ο υπερβολικός ποιητικισμός εκείνο που κάνει είναι να αποκρύπτει το γεγονός ότι η ποίηση βρίσκεται στους αντίποδες αυτού που ήταν και όφιλε να είναι ιστοδιειναικές. Αυτή η λεκτική χλειδή, αυτό το πλουμιστό φτερόμα πάνω σε ένα νόημα λέει πως η ποίηση είναι πια ένα στραφτάλισμα προορισμένο να θα και από κάτω του το κενό. Από κάτω του το πλήρες ρήγμα ανάμεσα στην ποίηση και στην κοινωνική της λειτουργία. Το πλήρες ρήγμα ανάμεσα στην ποίηση και στην αλήθεια που καλείται να πει η ποίηση για τη θλίψη, για τα σκουπίδια, για την αποξένωση. Να το πει στη γλώσσα της αλλά όχι με στραφταλίσματα και με πλουμίδια. Για μια ακόμη φορά αυτό που φαίνεται δεν είναι Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλη.